Ελέγρα ρε παρπατζόν, που είσαι ρε γάμο, το μια ώρα περνώ. Έλα, τι γίνεται. Έχει μια μαθήκε να σου πω, αλλά τώρα ήταν μια γιαγιούλα που ψάχνει στο πειρά και πάλι. Τέλος, πάνω, ήθελα να χωρέθηκε παντέλε μου. να το κάνω το με... Δεν με... Δε θα την έσουν, θα τη Instagram. Στον πειρέ, σήμερα. Να από να το του πάμε, ότι τους πήραμε στο φαλάκι, τους, ε, μερίτες που ήταν μπροστά και πηγαίναμε προς το ποιμάνι, ή, οι που ήταν μπροστά, λέγανε το πάντων. Και που να είδα κάτι φωτογραφίε, γιατί οι το παραδέχονται, είχε λέει άπειρο κόσμο το πάμε και υπόλοιποι ήταν μια κουτσουλιά. Αλλά τέλο πάντων. Δεν ξέρω. οι ίδιοι λένε.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 Πού είσαι, Το άδειασμα του τάκη. Τάκη, ε, θυμάσαι. Ε, να σου πω, Θυμάσαι μια φορά που μου είχες υποσχεθεί κάτι. Συλλογική λοιπόν που έλεγε ο Σαμαράκη, κάποια, κάποια στιγμή που γύρισε κάτι λεφτά πίσω και λέει Μα δεν βρέθηκε ένας να πει ένα ευχαριστώ. Ρωτάω εγώ τώρα να μην βρεθεί ένας να πει ρε παιδιά, εντάξει. Κάποια από αυτά ισχύουν. Ούτε ένα θα με βρεθεί. Ο οποίο αμαράς βέβαια. Θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου όταν κάποιο διορθώνει μια αδικία όπω έλεγε ο ίδιος, Δεν το κάνει κουνώντα το χέρι και απαιτώντα ευχαριστώ. Θέλω να δω κάποιον να το κάνει στα τέσσερα ζητώντα συγνώμη, Όταν όπω διορθώνει μια αδικία. Όχι να ζητάς και ευχαριστώ από πάνω. Ή τουλάχιστον με μια σεμνότητα. Με μια σεμνότητα. Ειδικά στο κόμμα τους. Ακούω όλου αυτού του πεταμένου του μπράβου των τοκογλήφων που κάνουν τη κυβερνάνε να λένε ότι ανήκουμε στην Δύση. Να του ενημερώσω ότι ανήκουμε στην άγρια Δύση και ότι η ελάχιστη γλίθο να από που και πούπουλα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, μια πορεία να μου λύσεις. Πώ γίνεται, ρε παιδάκι μου, το 2010 με 125% του ΑΕΠ να μας πετάξουν οι αγορέ έξω, και τώρα με 175 να μα ξαναδέχονται. Πώ γίνεται, ε, Πώς πώ γίνεται, αυτό. Χάρη στον Αντώνιο Σαμαρατίνο, ει πώ γίνεται. Δεν βλέπει την προσπάθεια που γίνει τόσο καιρό. Α, και τι θυσίε μα, ξέχασα. έχασα. Αν έχει και... εκείνε οι θυσίε μα που έπρεπε να πιάσουν τόπο, τώρα θα πιάσουν. Μάω. Άρα προσπάθεια, έτσι, αδειά. ράψου, παιδί μου, βγαίνει με τι αγορέ. η Ελλάδα στι του κόσμου. Κομμοδία. Από θέλω σου μέρα. Καλημέρα. Θέλω ρε, φίλε να κάνω μια επισήμανση γιατί η αλληλιά μάλλον έχει περάσει και στη διαφήμιση. Θέλω ότι κάτι τμήμα κάτι διαφημιστεύη μου έχουν περάσει διαφημιστέ περίεργε και έχει μια τελευταία διαφήμιση με ένα κατανίβα εκεί πέρα που ένα εργοστάσιο με ούζα, και πάει σε κάτι με και του λέει σταματάμε σήμερα. Τους κόβονται φώτα νερά τηλέφωνα. Τώρα δεν είναι, αυτό, είναι το μετά. Για σου όλη στην υγεία του ε! Σήμερα και να αποκουν τι φάσει αυτού του. Μετά που είναι όλοι μονιασμένοι στο τραπέζι και λένε για άσω αφεντικό του ανακοίνωσε ένα 20% ή όχι. Σα το κέρδισμα. Μείωση ή αύξηση. Μείωση ή αύξηση. Αλληνεία. Είναι ε, να βρούμε το διαφημιστή, να τον βάλουμε στο ποτάμι, στο τζίμερο κάπου να βάλουμε διαθέτει πολύ τη ώρα. Το τσίρο θα είναι. Δεν έχει άλλο, σίγουρα το τζίμερου Θα ήθελα μια παραγγελιά ή δύο ή τρεις ή για την Παρασκευή, τώρα μαλάκα. Μαλάκα. μαλάκα. Είσαι μεγάλος κόπανος, το ξέρει. Κάτι okay. έχω ακούσει. Κέρνα μια μπουγάτσα με κρέμα να γουστάρουμε. Υδραυλικός είμαι εγώ. Υδραυλικός. Ναι. Κέρνα μια μπουγάτσα με εργατοκόλλη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έχρι πριν από 10 μέρε με εντολή σαμαρά... Τουρουρου του του Γύρισε η γη, έτσι. Τώρα, ξαφνικά. Τώρα είναι με εντολή Τώρα, ό,τι γίνει με εντολή Κασιδιάρη. Τέλος Τέλο. Δεν ξέρει τίποτα. Στο γραφείο του, μέσα δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση. Υπακούει και αυτό σε εντολέ Κασιδιάρη. Εντάξει, ακριβώ. Μπράβο, Αποστολή μου. Δεν έχουμε επικεντρωθεί όμω ένα σημείο τη συνέντευξη, Ρε δεν το άκουσα, δηλαδή. Εκεί που αυτό το Ξηθήσουμε γιατί δεν περνάει, αυτό το βάλτο θα το ψηφίσουμε, έπρανε και δικέ σα το φολογίε. Αυτό που βαστάρουν στον κόσμο και πάλι και το ξεκινήσει ότι είναι αντισυστημική. Τόσο πολύ αντισυχη που κάνει ονομοσχέντη και τροπολογία στο Γενικό γραμματέα του κυβέρνηση. Το... Το... Το... Το... Το... Γεια σα, Μασολί. Yeah. Έχω δικαιώμα να κάνω δύο-τρία σχολεία. Πρώτον, καλά κάνει και στέκεσαι σε περισσότερη ώρα μπροστά στο Βελουχιώτη και το βλέπουν οι φασίσει και βουλίζονται. Δεύτερον, ο Καρατζαφίρε δεν ήταν αυτό που έλεγε τον πρόεδρο τη Βουλή Μπροστάτζα. Πού είναι αυτή η ιστορία, την ξεχάσαμε. Καλά, ξεχάσαμε γενικώ τον Καρατζαφέρη, δεν είναι ότι ξεχάσαμε αυτό. Ξεχάσαμε τον Καρατζαφέρη. Δεν ασχολείται και κανεί με Ευτυχείτε βγαίνουμε στις αγορές Μην ξαναπείτε τίποτα Προσθήματα θα δρώμε Το λοιπόν Το δεσέ με το που βγαίνουμε στις αγορές Κάσαν διαφημίσεις για τα φάρμακα Μπράβο Το λοιπόν ξέ... Μην μπάθουμε κάτι ναι. Και δεν έχουμε που να αποτανθούμε. Ελληνικό φάρμακο Σε περίπτωση που σου έρθει απότομο Το ότι βγαίνουμε στις αγορές <σκυρ> <Ρεχε> να πα εκεί, στου φίλου του Τσίπρα. <κυρίες> <coughs> <κυρίες> ε, συγγνώμη. Άκου να δει. Μπερδεύτηκα, μπερδεύτηκα. Απόδειξε ότι έχει το Τσίπρα στα πράγματα. <στούτε> Ολόκληρη διαφημιστική <καμπάγη> <στούτε> <κυρίες> η διαφημιστική καμπάνια <χ ustedes> έχει κατακλείσει την αγορά. Η διαφήμιση του Γιανακόπλου. Σε <dall' continua> <στούτε> <στούτε> λίγο θα ελέγχουν και τα νέα. Αυτή και το βήμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Με τη Χούντα και με τη δεκαετία του 50. Τι λε? Ξέρει τι νόμισα θα βγουν τώρα. Ότι κάθε κομμουνιστή είναι κακό τη δημοκρατία και θα διώκεται. Ενώ τι είναι, καλό. Φύρα είναι. Αυτό περίμενα πω όλοι από αυτού Να πάνε με την Ευρώπη οι να γίνουν χρήσιμοι, έλεος, ε, χρήσιμη έλεος, χρήσιμη η δημοκρατία όλη με την Ευρώπη των φασιστών το λαού θέλω μια παρακείμενη για την παρασκευή θα ξεκινήσεις με νότι την παλάδα του κυριμένιου με το κυριμένιο ποιος είναι κυριμένιος ο κυριμένιος που το λέει ας πούμε <laughs> Ασημαντικέ τώρα λοιπόν αγαπητοί μου Αρκιωτές του κυρμένουν. Άσχετε! Για το σφαγκανάκι είσαι! Άσχετε κι άλλα! Μια ποιότητα για Παρασκευή και επειδή έχονται και εκλογέ θα έχει πει ο Βαρδαλίς με 13 λέξει. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσει μονομιά, πάρθει ανάποδα δουλειά. Ότι έκατσε και μέτρησε και τι λέξει. 13 λέξει είναι. Ναι, αυτό λέω. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάντια. Κούτσα μια και κούτσα δυο. Στη ζωή στο ρήμα δυό. Ε, σήμερα μίλησε η Σπυράκη στον Οικονόμο και στον Λυριτζή και είπε ότι ο Σαμαράς πήγε στην Ευρώπη και έφαγε αρνήσεις. Θέλω σε παρακαλώ να γράψει, έφαγε αρνή, Να κόψει το αρνήσεις και να γράψεις ένα μπέ στο τέλο. Έλα, να σου πω παραγγελία Πασχαλιάτικη. Αυτή η βρωμιάρα που έλεγε για τον Σαμαρά, που τον είδε να, να τρώει αρνήσει και κάτι τέτοια, κόψε το αρνή το, το ΣΥ και βάλε το αρνή, κόλλησε το μεγάλο Πασχαλιάτικο που είχε πει Σαμαρά.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 Έλα, μωρέ, αποστολή. Έλα. Εγώ σε παρακαλώ και σε ξαναπαρακαλώ να μου απαντήσεις πιανούλαγος είναι ο Μπουμπούκος και επιτέλους το βρήκατε με το θύμιο χθε. Τι βρήκαμε? Πιανούλαγος είναι. Το βρήκαμε εμείς? Το βρήκαμε. Πιανούλαγος είναι. Μη μου το λες. Τι σου λέει, ρε. Κάθετε. Δε, δεν αμφίβολα ποτέ ότι είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Όλο ειδήσει μου δείχνουν. Πολύ εργατικοί. Ποιανούλαγο είναι. Πομοί μου το λε, τρε. Τι σου λέει, Ερε. Το βρήκατε εσεί, το βρήκατε. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι. Έτσι είπατε.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 Κάτσε να μωρέ, αφού το είπατε! Το είπαμε πιο Είπα. Ξέρεις τα Αφού το είπατε. Όχι, όχι, μου το λε. μου το και με κάμα και βροχή.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 σω δεν ήμασταν άξιοι να το κρατήσουμε. Και την άλλη που κλεκόταν ότι παίζουν Τούρκικα και δεν βρίσκουν οι Έλληνε στο ΠΗ δουλειά. Ήταν αντούχοι οι Έλληνε στο ΠΗ. Ότι η Βάνα Μπάρμα είναι μέσα σε αυτού, ότι θα βρει και δουλειά. Ακριβώς, okay. Ότι αυτό φταίει που η Βάνα Μπάρμα δεν βρίσκει δουλειά. Α, το α, το α, ταλέντο α, την, α, την α, περίμενε. Α, Ήταν μαζί, α, το κουβάλα α, για το χέρι στη τσάντα, αλλά δεν υπήρχαν οι παραγωγέ για να το ξεδιπλώσει. Θα έπρεπε να απαγορεύσουν να υπάρχουν τα Τούρκικα, να ξυπνήσουν αυτοί που είναι υπουργοί και να σταματήσει πια αυτή η λαϊλασία. Να απαγορευτούν τελείω και να μπορούν να ξαναβρούμε τη δουλειά μα. Με είναι ενοχλείω Και το χειρότερο από όλο ότι τρώνε το ψωμί μα. Τέλο, τα τουρκικά δεν τα επιτρέπουμε. Έλεος πια, γιατί. θύμα, θα ο θύμα, θα Θα ν Έλα να σου πω, αύριο μια αφιέρωση την Τιτίνη για να αφιερωμένο στην πρώην εγκόμενά μου. Την Τίτη? -τί? Ναι, ναι, αυτή. Η Τατιάνα? Η Πέφτοβα? Αυτή είναι την Τζετσουνοπέρνοβα. Ήταν εγκόμενά σου αυτή? Όχι, ήταν αφιερωμένο στην πρώην μου. Όχι ότι ήταν εγκόμενά μου αυτή. Τι σχέση έχει τότε η πρώην σου? Απλά τη άρεσε πάρα πολύ φωνή σου σε αυτή τη φάση και μου λέει, πάρτε τηλέφωνα να τη βάλει. Τι τι. είναι. Δεν ακούω. Δεν μ' ακούτε. Ναι. Ναι, θα ήθελα. Ποιον. Η Τατιάνα. Μισό εδώ. Η Τατιάνα είμαι. Ναι μ' ακούτε. Πες μου, έλα. Τι να πω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Η Τατιάνα είμαι. Τι δίτι θέλω. Τι δατιάνα, την Ιορδανή, δεν θέλω. Η Τίτι είμαι. Πέφτοβα. Πες μου. Τι πες μου να δεις, τι μου λες τώρα. Τι θες εσύ. Εγώ ναι. Πριν την πίσω, είμαι ο Ε, όχι και μαλάκας. Είμαι η μαλάκας είσαι, εγώ του λέω την κόρη μου θέλω. εδώ την έχουμε την κόρη σου, τι, τι θες? Ε, κάτι του θέλω. Το ξέρεις ότι έχει μπλέξει με κάτι παλιό παρέες? Αλλά αυτό είναι σίγουρο, αλλά Πάνε και τρέχουνε σε κάτι τοπικές οργανώσεις του Του λαός? Να. Μαζί με κάτι άλλο μαλλισμένα καραφλά. Να σου πω. Πάνε και τρέχουν, φωνάζουν για την Ελλάδα. Λέει πω ανήκει στου Έλληνε και υπογράφουν κάτι ψεύτικα χαρτιά. Α, ναι. Για να δείξουν ότι έχουν υπογραφέ. Ψεύτικε και υπογραφέ. Θα κάνουν αυτήν την καλλιγραφία μια έτσι μια αλλιώ. Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Μπορεί να πέφτουν τώρα. Του έχω πάρει τηλέφωνο. Εγώ πάω την κόρη μου εγώ. Στο κινητό την πήρε. Ναι. Εδώ είναι κινητό, δηλαδή που πήρε. Ξέρω εγώ, κινητό δεν είναι. Κινητό είναι. Την δίκτυ μεταξύ μα τη χρειαζόμαστε στο κόμμα. Δεν μπορώ να τη δώσω. Χώμα, Έχει μήκονος κόμμα. Στη μήκονο Στηνήκονο, πήρες. Στη μήκονο είναι η κόρη μου. Εδώ η τοπική του λαό, στη μήκονο είμαστε. Άγιο <laughs> θα με τρενάνε αυτό σαν Εγώ τώρα να με δεις είμαι με παρεό. Χειμώνα έξω, ε! Αλλά είμαι μήκονο, τι να κάνω. Είμαι με το παρεό και το μπουστάκι, φαντάσου. Τον μπουστάκι φοράς, εντάξει, να σου πω τώρα. Λοιπόν, έκα την πλάκα. Πε μου σε παρακαλώ, γιατί εγώ παίρνω από αυτήν τηλέφωνα και παίρνω την κόρη μου. Και σε βεγάρη με το βόδι, άλλο μπο Τα φέντω στα στρέμματα Και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα Να σκοτώνω τη λαϊ Για τα φέντη το φαΐ Να σκοτώνω τη λαϊ Για τα φέντει το φαΐ Ξέρεις που πήρες? Δελινοφρένια <Στηνίς> <Στηνίς> Ναι Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις Τι σου ε? Δεν μου είναι. Δεν θα μου τη δώσει τέτοι αναπτύγει. Εδώ που πήρε, μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Και το τηλέφωνο τη θα γίνει να δεν του κόσμει αυτή. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Παρά θα έκανα. Πέραν τηλέφωνο του κινθού τη κόσμού και γίνεται στη φυναχία. Και δεν είναι πλάκα αυτό που κάνω εγώ. Τι τί, τί, τί, θέλετε πάλι. Άλλη ναι, αλλά είναι το κινητό τη κόσμο που παίρνει. Ε, μάλλον κάποιο λάθο παίρνετε. Ακόμα κοροϊδεύετε τώρα. Όχι, η κόρη σα είμαι. Ναι, καλώ, σε σκολουεύω. Να. Έλα, μαμάει τι θέλει. Κατάλαστε τι τηλέφωνο σου. Σου μίαζω γιατί. Όχι, καλεσαι μου μία δελεμένη κόρη μακριά. Έχω ανησυχεί και δεν κάνω πλάκα εγώ τώρα. Εγώ θα χανοη και μόνο που την έστειλα στη εικόνο. <Δυκονο> Λέγεται. Τι είσαι, παιδιά, γιατί κάτι έχει γίνει με τα νούμερα έχουν εμπενδευτεί. <Τι> Ποια νούμερα. <Τι>, Τι είναι εκεί που πήρα. Εδώ είναι η Τίτη. Η Τίτη είμαι, ο φίλο τη Τίτη. <Τι> είσαι... τηλέφωνο τη Τίτηση είναι αυτό, είμαι ο φίλο τη Τίτη εγώ. <Τι> εγώ την έκανα κουμάτων χθε το βράδυ, αν θε να ξέρει. Πού είναι παιδί μου το φορέ, μου. Στο κρεβάτι είναι ακόμα που χθε την έχω ξεχώσει. Δεν μπορεί να φανταθεί. Είμαι πολύ καλό αυτό και πολύ γρήγορο. Τι γίνεται Δεν γίνομαι Συγνώμη, ειλικρινή. θα σα στείλω κάποια στιγμή το κλειδί γιατί την έχουμε τη στο κρεβάτι. Να πάτε εκεί στη να την να Εγώ φεύγω. θύμα, αίτε ψώνιο, αίτε σύμβολο Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανάποδα ο δουνάς, θα να <ναλίου> <ναλίου> να σου πω: Την ελεύθερη φορά που την ακούω εδώ είναι την Παρασκευή. Θα μου βάλει το φαφάκι του αυγού. Το αρχατεί τα βιβλικά. Αχελάδε αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθε και εξέρευε. να σένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ. Και να μην είσαι ήπορθα. Αχελάδε. Πω, πριν λαλήσεις πετεινώ, δεκατρεις φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις μου κολλάξ, σαν τον όθο με πετάς, μα κι μου κρεμιέσαι.